Το Καταματθέων Ευαγγέλιον, σελίδα 3 Συγγραφέυξη του πρώτου Ευαγγελίου είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστή Ματθέο. Πρώτον τον καλέσει ο κύριο στο Αποστολικό Αξίωμα, ονομάζεται ο Λευή. Μάρκο, κεφάλαιο Β, στίχο 14, Λουκά, κεφάλαιο Ε, στίχος 27. Όταν δεν τον Χριστό, τότε έλαβε το επώνυμο Ματθέο. Τα περιστατικά τη προσκλήσεώ του από τον Κύριον αναφέρει και ο ίδιο το Ευαγγέλειό του, κεφάλαιο Β, στίχ 9-13. Ο Ματθαίος ήταν προηγουμένο τελώνης στο επάγγελμα, εγκατεστημένο στην Καπερναού, η οποία φαίνεται να ήταν και η πατρίδα του. Όταν δε ο κύριο τον συνείδησε καθήμενον ει το τελώνιο και τον εκάλεσε να τον ακολουθήσει, το έπραξε χωρί κανένα δισταγμό και καμία αναβολή. Όπω αναφέρει η παράδοση, ο Ματθαίος εκήρυξε το Ευαγγέλων στου Εβραίου, κατόπιν δε και στην Αιθιοπία και στην Παρθία, όπου και απέθανε. Το του Ματθαίος συνέγραψε κατά πρώτον στην εβραϊκή αραμαϊκή γλώσσα, επειδή δια τους Εβραίους καταρχάς το προόριζε. Το μετέφρασε όμως στην ελληνική γλώσσα ο ίδιος ή άλλος αποστολικός Ανίρ. Συνεγράφει δέτο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον μεταξύ των ετών 60-66 μετά Χριστόν.